Για τους πρώτους νεκρούς του πολέμου όρισαν να μιλήσει ο Περικλής του Ξανθήπου. Όταν ήρθε η στιγμή, προχώρησε από το μνημείο, ανέβηκε σε ένα ψηλό βήμα για να τον ακούει το συγκεντρωμένο πλήθος και είπε «Και στη διάθεσή μας απέναντι στους ξένους, Διαφέρουμε από τους πολλούς, γιατί αποκτούμε φίλους ευεργετώντας τους και όχι περιμένοντας από αυτούς κάποιο καλό. Η φιλία του ευεργέτη είναι πιο σταθερή, γιατί προσπαθεί να διατηρήσει τον δεσμό του με τον άλλο, ενώ εκείνος που χρωστάει χάρη είναι λιγότερο πρόθυμος, θεωρώντας την ευγνωμοσύνη του σαν χρέος και όχι σαν αίσθημα. Μόνο εμείς σκορπάμε απλόχερα τις ευεργεσίες μας, όχι από συμφεροντολογικούς υπολογισμούς, αλλά από φιλελεύθερη γενναιοδορία. Με μια λέξη, τολμώ να πω, η Αθήνα είναι ο δάσκαλος των Ελλήνων και νομίζω πως ο κάθε μας πολίτης θα μπορούσε με τη μεγαλύτερη ευκολία και χάρη πολλά και άξια έργα να κάνει σε πολλές εκδηλώσεις της ζωής. Ότι αυτό που λέω δεν είναι ρητορικό κομπασμός, αλλά η αλήθεια ή πραγματική το δείχνει η δύναμη της πολιτείας, που μόνοι από όλες τις άλλες πόλεις είναι ανώτερη από τη φήμη τη στην ώρα της δοκιμασίας. Οι μόνοι που οι εχθροί τη, όταν τους νικήσουμε, δεν αγανακτούν επειδή κατατροπώθηκαν από αναξίους. Οι μόνοι που οι σύμμαχοί τη δεν μπορούν να πουν ότι έχουν ανάξιο αρχηγό. Τη δύναμή μας δεν την αποκτήσαμε με άσυμες, αλλά με λαμπρές πράξεις, και γι' αυτό μας θαυμάζουν, και θα μας θαυμάζουν πάντα, χωρίς να έχουμε ανάγκη από έναν όμηρο για να τραγουδίσει τις πράξεις μας, ούτε από κανέναν άλλο ποιητή, που θα μάγευε προσωρινά με τα ωραία του λόγια, αλλά θα ερχόταν αργότερα η γνώση της αλήθειας να μα ζημιώσει. Η τόλμη μας, ανάγκασε την πάσα γη και θάλασσα να μας ανοίξουνε το διάβα και παντού αισθήσαμε μνημεία αθάνατα για τα καλά ή τα κακά που μας έτυχαν. Για μια τέτοια πατρίδα και για να μην τους την θερήσουν οι γενναίοι αυτοί σκοτώθηκαν στη μάχη και όσοι ζούμε φυσικό είναι να είμαστε έτοιμοι να υποστούμε οτιδήποτε για χάρη της. Μίλησα πολύ για την πολιτεία μας γιατί θέλησα να αποδείξω πως ο δικός μας αγώνας δεν είναι ο ίδιος με τον αγώνα των εχθρών μας, που δεν έχουν τίποτε το παρόμοιο με αυτά που ανέφερα. Γιατί θέλησα να στηρίξω σε φανερές μαρτυρίες τον έπαινο των γενναίων αυτών. Και είπα τα περισσότερα που είχα να πω, γιατί αυτόν που κοίτονται εδώ και των ομοίων τους, η Ανδρία, εστόλησε την πολιτεία με όσα εγώ, υμνώντας την, είπα πως έχει». Λίγοι είναι οι Έλληνες που δεν είναι σαν τους γενναίου αυτούς κατώτεροι από τον έπαινο που τους γίνεται. Νομίζω πως ο θάνατός τους και φανέρωσε και απαθανάτισε την ανδρεία τους. Αν σε άλλα φανερωθεί κανείς κάπω κατώτερος, όμως πεθαίνοντας για την πατρίδα, αποκτά το δικαίωμα να κρίνεται μόνο για την παλικαριά του. Όλοι μαζί, στην κοινή τους προσπάθεια, ωφέλησαν περισσότερο, από ό,τι ίσω έβλαψε ο καθένας χωριστά στην ατομική του ζωή. Από τους γενναίου αυτούς, κανείς, αν ήταν πλούσιος, δεν εδίλιασε για να σωθεί και να εξακολουθήσει να χαίρεται τον πλούτο του. Κανείς, αν ήταν φτωχός, δεν προσπάθησε να αποφύγει τη συμφορά για να έχει την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής, Λογαριάζοντα πω ανώτερο απ' όλα είναι να τιμωρήσουν τον εχθρό και πως από όλου του κινδύνους, αυτό τον οποίο αντίκριζαν ήταν ο ενδοξότερος, τον αντιμετώπισαν για να εκδικηθούν τους πολεμίους. Μην ξέροντας αν θα επιτύχουν, βασίστηκαν στην ελπίδα. Στη μάχη όμως απάνω δεν στηρίχθηκαν παρά στον εαυτό τους για να πολεμήσουν. Προτίμησαν να αντισταθούν και να πεθάνουν, παρά να δειλιάσουν και να ζήσουν. Και απέφυγαν έτσι την τροπή της καταλαλιάς, θυσιάζοντας τη ζωή τους για το έργο που είχαν αναλάβει. Η στιγμή που τους βρήκε το χτύπημα της μοίρας δεν ήταν για αυτούς στιγμή φόβου, αλλά δόξας. Στάθηκαν αντάξιοι της πολιτείας που τους ανέθρεψε. Όσοι ζούμε πρέπει να ευχόμαστε να έχουμε καλύτερη μοίρα, χωρίς όμως να έχουμε γι' αυτό φρόνημα λιγότερο τολμηρό όταν αντιμετωπίζουμε τον εχθρό. Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε σε λόγια μόνο για την κοινή ωφέλεια για την οποία, χωρίς να σας πει κανείς τίποτα που δεν το ξέρετε, θα μπορούσε να μιλήσει πολύ, εξαίροντας πόσο μεγάλο είναι τον αντιστέκεσαι στον εχθρό. Πρέπει να βλέπετε το μεγαλείο της πολιτείας στις καθημερινές της εκδηλώσεις και να συλλογίζεστε πως της το έδωσαν άνδρες γενναίοι, που είχαν το αίσθημα του καθήκοντος και μεγάλη φιλοτιμία σε κάθε έργο που αναλάμβαναν. Αν καμιά φορά ατυχούσαν σε κάποιο εγχείρημα, δεστερούσαν στερούσαν όμως την πατρίδα απ' την ανδρεία τους, γιατί θεωρούσαν πως η ωραιότερη κοινή προσφορά είναι να θυσιαστούν γι' αυτήν. Όλοι μαζί τις πρόσφεραν τη ζωή τους και ο καθένας τους λάμβανε αθάνατο έπαινο και δοξασμένο τάφο, όχι τόσο αυτόν όπου κοίτονται, όσο τη μνήμη εκείνων που θα θέλουν να τους δοξάσουν, γιατί τάφος των μεγάλων είναι η πάσα γη και δεν φανερώνεται από την επιγραφή μιας στήλη στην πατρική τους χώρα. Και στα πιο μακρινά μέρη, η μνήμη τους, άγραφη, μένει ζωηρότερη μέσα στις ψυχές, περισσότερο για την ανδρεία τους, παρά για το έργο που έκαναν. Έχοντας αυτούς για παράδειγμα, και ξέροντας πως ευτυχία θα πει ελευθερία, και ελευθερία σημαίνει ανδρεία, δεν πρέπει να δηλιάζεται μπροστά στους κινδύνους του πολέμου. Δεν είναι αλήθεια πως όσοι δυστυχούν και δεν έχουν ελπίδα μιας καλύτερης μοίρας θυσιάζουν πιο εύκολα τη ζωή τους. Τη θυσιάζουν εκείνοι που αν θελήσουν να τη σώσουν από το μοιραίο κινδυνεύουν να πάθουν το μεγαλύτερο εξευτελισμό αν νοικηθούν. Για τους ανδρείους ο εξευτελισμός της δηλίας είναι χειρότερος από τον γενναίο και αναπάντεχο θάνατο. Γι' αυτό και τους γονεί που ήρθαν στην τελετή αυτή, δεν τους κλαίω τόσο... όσο θέλω να τους παρηγορήσω. Ξέρουν πως ανδρώθηκαν... για να αντικρίσουν τις πολλές τροπές της ζωής. Αλλά είναι τύχη... το να βρει κανεί ένα δοξασμένο τέλος. Είναι δύσκολο... το ξέρω... να σας κάνω να το πιστέψετε... εσάς που η ευτυχία των άλλων... θα σας θυμίζει τη δική σας πίκρα. Μεγαλύτερη λύπη νιώθει για ό,τι είχε και έχασε παρά ό,τι δεν είχε ποτέ. Σε όσους το επιτρέπει η ηλικία, ας τους παρηγορεί η σκέψη πως θα αποκτήσουν άλλα παιδιά που θα τους κάνουν να ξεχάσουν εκείνα που έχασαν. Τούτο θα ωφελήσει και την πολιτεία, που θα πλουτίζει με νέα βλαστάρια. Όσοι από εσά είστε μεγάλης ηλικία ας θεωρείτε κέρδος την ως τώρα ευτυχισμένη ζωή και ας εύχεστε πως λίγα είναι τα χρόνια που σας μένουν ακόμα να ζήσετε, με παρηγοριά τη δόξα των παιδιών σας. Μόνο η αγάπη για τις τιμές δεν φθήρεται. Στο γύρα, η μεγαλύτερη ευτυχία δεν είναι όπως λένε τα χρήματα, αλλά οι τιμές. Παιδιά και αδελφοί των νεκρών, όσοι βρίσκεστε εδώ, βλέπω για σας δύσκολο τον αγώνα, γιατί όσους δεν υπάρχουν πια είναι πρόθυμος ο καθής να τους επενέσει. Αν δείξετε ξεχωριστή Ανδρία, ίσως κριθείτε όχι εντελώ, αλλά σχεδόν ομοίτους. Όσοι ζουν βλέπουν με φθόνο τους συναγωνιστές τους, ενώ είναι πρόθυμοι να τιμήσουν όσους δεν υπάρχουν πια» αν πρέπει να μιλήσω και για την αρετή των γυναικών που χείρεψαν, με λίγα λόγια προτροπής θα πω ό,τι χρειάζεται. Μη φανείτε κατώτερες από τη γυναική φύση σας. Αυτό είναι η μεγάλη σας δόξα, καθώς και το να μην ακούγεται το όνομά σας μεταξύ των ανδρών είτε για καλό, είτε για κακό. Είπα κι εγώ, κατά τον νόμο, τα όσα έκρινα σωστά για την περίσταση. Οι νεκροί Τιμήθηκαν με την ταφή και τα παιδιά τους από σήμερα θα τα αναλάβει η πολιτεία ώσπου να μεγαλώσουν. Και το είναι στέφανος και βραβεί μου και για τους νεκρούς και για όσους είναι στη ζωή. Εκεί όπου ορίζονται σπουδαία έπαθλα για την Ανδρία εκεί και υπάρχουν οι άριστοι πολίτες. Τώρα, αφού ο καθένας κλάψει τον δικό του, α πηγαίνατε.